Όλα Όλα, Πια όλα Όλα τα λεπτά λουλούδια Στη δικιά της Αγκαλιά. Όλα, ναι, όλα τα έχει και δώσει τα... Και τα βρακιά του <σχε> τα έχει δώσει Μέχρι να πάμε σε εκλογέ <σχε airplanes> δεν θα έχει μείνει τίποτα που δεν έχει δώσει Είναι κούκλα και ταξίζει Αν δεν μοιάζει με καμιά Όλα, όλα τα έχουμε δώσει. Μα τα έχουν πάρει βρε από μου. Και όσα δεν έχει δώσει, θα τα φάνε τα υπόλοιπα και θα δώσει μερικά ακόμα για να ξαναβγούνε να φάνε και τα ρέστα. Α, έχει πάρει φόρα, ε. Συγγνώμη, δεν ήθελα. Όχι, εντάξει, ναι. Να πω μια ιδέα που είχα γιατί με τα τηλεφωνήματα του Υπουργείου για την εξοικονόμηση ενέργεια, για την ενημέρωση που έκανε, κατεβάζουμε και εμεί οι πολίτε ιδέε. Ήταν ο, <συγνώμη> ο συνάδελφο <συγνώμη> και... δεν ήμουν. Τέλο πάντων, για πε. Α, λέω, αν θα έλεγε αν κατά τη γνώμη σου έχουν οριμάσει συνθήκε για τη δημιουργία ενό νέου σώματο αστ Α, νόμιζε το σώμα Καλωριφέρ. Αυτό θα ήταν το πιο χρήσιμο σώμα που έχει αστυνομία, το σώμα Καλωριφέρ. Αυτό θα χρειαστούμε το χειμώνα. Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να έχει ένα σώμα με αστυνομικού, να τριγυρνάνε τι νυχτερινέ ώρε, για παράδειγμα. Να βλέπουν από τα μπαλκόνια ποιο βλέπει τηλεόραση, ξέρω εγώ, 3 τέσσερι ώρε τη νύχτα. Και τι βλέπει, όπα, να δούμε και τι βλέπει. Εντάξει, δεν θα του μοιάζει αυτό. ότι Απλά να δύο υπηρεσίε. Να συνδυάσουμε και την υπηρεσία λογοκρισία που ετοιμάζει κυβέρνηση. Θα mm. έλεγα ότι αυτά συνδυασμένα θα είναι πολύ δυνατό, δεν ξέρω. Έτσι κι άλλως. Πρέπει να επιστρέψουν τα νέα τη ελληνική αστυνομία στην Ελληνοφρένεια. Θα έχουμε καλά ρεπορτάζ, νομίζω, άμα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Τι νέα, μα έχουν ξεπεράσει αυτοί πια. Εντάξει, βλέπει τι γίνεται. Γίνονται πραγματάκια στα πανεπιστήμια, να δημιουργηθούν νέα σώματα αστυνομία. Βλέπουμε κάθε τρει και λίγο και κάτι Ligo coma. Να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Το δυσκολότερο, λίγο. Λίγο ψηλότερα. Όπω είπε ο Σεφέρη και όπω είπε ευστοχότατα ο αγαπητό μα Ψήμιο. Το δυσκολότερο, λίγο. Πριν όμω, επειδή και από και μουσική και όχι μόνο, θυμάστε του Ότι μπορεί να ακούσει ο κόσμος, να τι φέρεις, δι, Το, δημόσιο, τάινε, βάζει, για το Φάλλη, γκάλα, είναι πια στα Πάλι ξέρει. Και είναι Τι θα κάψει φέτο να μπορεί να κάψει και κάποια άλλα πράγματα. Το ε, είναι πιο οικονομικό κάποια άλλα πράγματα Φλάτζες Φλάτζες μπορούμε να κάψουμε φλάτζες που και μέσα λαός γενικώς τι, το τι, έχουμε εύκολο Τι, τι φλάτζες κάποια άλλα πράγματα Θα κάψουμε παγκάκια κάποια άλλα Θα καώνε όλα πλαστικά Θα γίνει της πουτάνας Γιατί λέω το άλλο Ωραία πέντε, ανάσα εγώ. θα κυκλοφορούμε και θα παίρνουμε ανάσες οξυγόν <laughs> Πια ήταν ο Μίχλινγκ του 10, 12, 13. Μπλε θα γίνουν τα πνευμόνια, παιδί μου. Μπλε. Οι καρκίνοι θα αυξηθούν στο 35. Και το ρωτάω τον άλλο. του λέω τι θα βάλει, ρε του λέω σήμερα, φέτο, θα κάψει. Αυτό είναι από την Αγία, ρε παιδί μου, έχει πάρει το πακέτο του, έχει κάνει προετοιμασίε, να πούμε, η οικογένεια. Και μου λέει, γέμισα, μου λέει αέριο, δεν ξέρω με τι θα συνεχίσω. Με το κοβαλέ, του λέω, με 65 λεπτά μου λέει το λίτρο. Μπράβο, του λέω. Αλλά έχω αφήσει, μου λέει, και τον καυστήρα του πετρελαίου, μου λέει δίπλα έχει χώρο αυτό, ρε παιδί μου, έχει μια αποδίκη που τα έχει όλα εκεί. Και έχει έτοιμο και το πε Αλλά όλοι οι πόλοι είναι στην Αθήνα τώρα. εμείς είμαστε επαρχία προ τα αρχή μας, Θα βγούμε, έξω να κάψουμε μια να φτιάξουμε και μόνοι μας. Αυτή στην Αθήνα όμως, θα η γέρη. Να προσαρμοστούν όπως είπε και ο παίκτα. Να προσαρμοστούν να μην ψοφήσουν. Τι κάνουμε τώρα. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Να προσαρμοστούν να μην το να πάντων έχει φύγει από να ψοφίσουν. Έχουμε το κολάι τώρα με τον κορονοϊό. Ναι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, Δεν είχαμε και σένα, εγώ δηλαδή προσωπικά και άλλοι, άλλοι τρελοί υπόλοιποι ελληνοφρενείς Γιατί πιάνω κουβέντε κάτω να πούμε και σπάω τα μούτρα μου ρε μαλα Σπάω τα μούτρα μου, συνεχώς Και λέω στο θείο μου σήμερα, του λέω όλα καλά θείο Μου λέει όλα μια χαρά μου, λέει ωραία Σ' αρχίδια του. Είδες μια χαρά Δεν πίζω να ανέβει το κουκουέ Από ότι μου λένε όλοι να μου ψηφίσουν κουκουέ αρκετοί Ναι. Ο κύριο Μαρπαϊη. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σα καταχρώνω το χρόνο, χρόνο σα να απαγείλω ένα πείμα που με ενέπτευσε η άρηση τη δουλειά τη κυβέρνηση και του επεφανήτη Κυρία Μητσοτάκι. Μισόλιτα, είσαι ο κύριο Σορφία Μιστάκι. Μάλιστα. Κορφύριο τι κάνει, είχα και εξοφυλμένο. Δεν πεθαίνω γιατί με συγκρί από τι 8 Ιουλίου του 2019, ο Κυριάκο Μητσάκη. Αν δεν καταρχόμενο, μπορώ να πω ένα πήμά μου. Βεβαίω. Το κόμμα μα το δεξιό έχει τιμή και αξία και για τη χώρα και για το κόμμα τιμή του που ο Κυριάκο Μητσοτάκη κρατάει τα ένινη. Γεια σα! εξαιρετικό. Τώρα αυτό το όλη το ίδιο είναι. σαν ξέπλυμα που στο μυτσοτάκι δεν ακούγεται. Ξέπλυμα κανονικό. Και ένα λουλάκι για να μην κυκτρενίσει κιόλα. Σε τι ακριβώ είναι όλη το ίδιο. τη κλεψιά, στη λαμογιά, στι απευθεία αναθέσει, στα διευκρίνητα ποσά, στην αισθητική. Α μα εξηγήσει κάποιο. Ενδεχομένω το... θα πρέπει να διευκρινιστεί. Όχι σε όλα ίσω. Ναι, το διευκρινίζεται όμω. Όλη το ίδιο σε αρκετά πράγματα ίσω. Να α γιατί... πούμε και... θα λέγαμε στην εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, τη θέσπιση. Στου ηλεκτρονικού πλαιστηριασμού. Στη μη κατάργηση του έμφυ Στα μνημόνια. Παραδείγματα. Είπα 4-5. Ακόμα και αυτά. Αλλά ισχύουν κάποια άλλα που ο Μητσοτάκη έχει την πρωτοπορία, όντω. Ακόμα και αυτά να τα βάλει, θα τα παίρνει από την αρχή και όχι από εκεί που σε συμφέρουν. Εντάξει. Στα μνημόνια μπήκαμε γιατί κάποιοι μα πτώχευσαν. Όχι επειδή έκλειβε ο Καστανά την απόδειξη, ξέρω εγώ και πού είναι Αλλά γιατί κάποιοι κλέβανε ασύστολα. Εντάξει. Άλλο αυτό που μα έβαλε στα μνημόνια και άλλο αυτό που δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και αυτό δεν είδε και ο Αυτό που δεν θα μπορούσε θα να κάνει, κάνει κάτι, γιατί μα είπε τότε ότι μπορεί να κάνει κάτι. Μήπω είναι ψεύτη όπω και κάποιο άλλο. Άρα είναι ίδιο. μαζί με τον κάποιο άλλο. Γιατί ψέματα υποένα ψέματα είπε και ο άλλο. Μήπω είναι ψέφτη. Με ένα μνημόνιο είσαμε το κεφάλι σου πήγαμε στι εκλογέ του 15 του Φεβρουαρίου όταν ήταν αυτό. Και τότε τέλο το τον νομισαμε. Θέλουμε τον τσίπα να μα φέρει μνημόνιο. Αυτό λοιπόν, είπαμε. Και να σου πω για κάτι άλλο. Αν είναι όλοι οι ίδιοι, γιατί δεν του αντιμετωπίζετε όλου το ίδιο. Δεν έχω δει. τρία χρόνια τώρα, έχει γίνει καλύτερο. Τίποτα. Καμία κριτική στο Μιτσοτάκι δεν κάνουν, με έχει δίκαιο. Ναι, αλλά μετά πετάσα ότι όλοι οι ίδιοι είναι και οι κοψοίδε. Οι κοψοχέ νέοδημοκράτε, λένε αυτό και οι κουέδε. Δεν έχει τα λόφι, αλλά μια ζωή Είχατε. Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι χάλι, αλλά για κοιτάτε και εδώ Ξεριστή, <laughs> έχεις δίκιο, μπορεί να κάναμε λάθος Μπορεί να ήταν μια αυταπάτη Αυταπατηθήκαμε ότι ο Τσίπρας λοιπόν. είναι ίδιος με το μιτσοτάκι. Αυταπατηθήκαμε, τι να κάνουμε Έλα τόλοι μου Ένα Πέτσο τον ανακτόρο μου ρε παιδί μου Τι μου κάνεις τόλοι μου, καλά είσαι Καλά εσύ Τι γλιτώσαμε <laughs> Τον κορονοϊό, για να δούμε και πίστα και η νομές Που ότι τη βιάζεσαι. Πού θα κατέβεις, Πυρεά; Πού θα κατέβω? Πού θα κάνεις να κάτω στον Πυρεά; Γιατί να κάνω κομπή στον Πυραιά? Ε, κέντρο δε, θα Στο σε κανένα. Στον Πυρεά? Ναι. Στην Αθήνα θα κάνω. Α, πού, εκεί που κάνεις σε πέρσι πρόπερσι. Ναι. Θα ανακοινώσω, θα ανακοινώσω. Και... Στο Φάληρο Summer Theater τώρα, 28 Σεπτέμβριο. Να Σεπτέμβρη. Ν ν με την ήφημου και με τον. Να με την ήφ σου, 28 Σεπτέμβρη στο Φάληρο Summer Theater. Τώρα, τώρα, τι <σχελίσαι> δύο τετάρτε. Ναι, ν το ψάξει η νύχτα μου, ναι. Θέλω πάνω. Αποστέλι αυτή τη δυσκολία φάνηκε και ειδείστα, αντάλεγε στα αγλικά, Αν δεν του ένιωσε, οπότε. Στα αγλικά δεν έχουν, ειδικά μα ήταν ένα Αμερικανό μακελάρη από πίσω και το έλεγε Αγγλικά. εκεί τι καλά. Να μάθει όλε τι γλώσσε του κόσμου πώ λέγεται τον BIP και να το βάλει κάθε μέρα και από ένα τον BIP είναι παγκόσμιο, δεν έχει μετάφραση. Yeah. Τέλο Γεια σου, Αποστόλη. Yeah. Να πω ένα πολύ συνταρακτικό που το είδα σήμερα και με συγκίνησε. Ναι, αφού ήταν συνταρακτικό, βέβαια. Α, ακόμα τούτην άνοιξε ραγιάδε ραγιάδε, τούτο το καλοκαίρι. Ρίγα Φεραίο. Πάντα επίκαιρο. Υποστρολή. Έλα. Δεν κατάλαβα χτε κάτι για το φάληρο. Κανένα ανακοίνωση να καταλάβω. Βεβαίω. Και... Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ναι? θα κάνω παράσταση στο φάληρο Σάμερ Θίατερ. Ε, 9. Γεια στο υπέροχο κουκλάκι μου. Υψούνα υπέροχο. Στη Θεσσαλονίκη, πολλάρησα έφτασε για να σε δω. Πολάρησα. Υπέροχ, υπέροχη, παράσταση, πάντα επιτυχίε, πάντα φρέσκο και υπέροχο, υπέροχο, μπράβο, σε χαριτήρια αποστόλη μου. Η υπόλοιπη στο φάλεο Summer Theater, την άλλη τάρτικο μήνα. Να φτάσω και αθήνα. Να φτάσει και αθήνα <χει> να δει όλη την παράσταση. Αχ, χώρα θα ήταν, μακάρι να μπορώ σε αποστώ. Την υλάρισμένη. Σου γεια από γεια γεια. <χει> Χαίρετε της εσπέρας Χαίρετε της εσπέρας Χαίρετε, τη εστέραση. Ναι, καλά. Εγώ μάλα καλώ έχω σήμερα. Καλά, δεν ανέβηκε στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μόλι ανέβηκα. Δεν άκουσα τίποτα. Τόση φασαρία έγινε που πήγε στο Σπούτνικ για το φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Κανένα δεν είπε τίποτα. Κανένα δεν είπε τίποτα. Κανένα δεν και εγώ η αλήθεια είναι ότι προσαρμόστηκα για να μην πεθάνω. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, πεθαίνει. Προσαρμόστηκα και είχα αλλάξει ελαφρώ το σύνθημα. Το ξέρω γιατί επακούσε εσύ τυφλά τον κύριο Πέτσα. Τυφλά, τυφλά, οπότε. Ο Ε, ε, ανακοίνωσα ότι τελικά δεν Μητσοτάκη δεν ξέρεις Δεν για μια Μη μιλάτε έτσι Ναι αυτό δεν Εντάξει όπω το είπες Δελτα γάμα μη Αρτικόλεξη Αρτικόλεξη Και ο Θήμιος πολύ εμπάθεια έχει στον αριστερό ηγέτη Πολύ εμπάθεια Άστον τον άνθρωπο Να φλέει ψέματα Ε και πως είπε Ένας το 39% τον πιστεύει Καλά ο Θήμιος είναι κομπλεξάρας αυτό τα ξέρουμε Θα σε δω την πέμπτη ε. Έ, έγινε, γεια. Άντε, γεια. Πουνουμε, αλλά, Αγάπη μου, θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα. Τι θε. Λοιπόν, τίποτα είπα. Ήπου τώρα που τελειώνει, να σε πάρω να τελειώσουμε μαζί, πρώτον. Μ' αρέσει. Δεύτερον. ήρθε η ίδια εκείνη η τύπη, αρε φίλε, που μίλαγε σαν ρομποτάκι, λε και διάβαζε πρωτάκι τι προτάσει εκεί στο δημοτικό και φώναζε για τον Άδωνη. Ο άνθρωπο αυτό, ο άνθρωπο εκείνο, ο άνθρωπο αυτό. Όχι, άδω... συνομίζει τα λέγια απ' έξω. Γραμμένα τα, άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο ο ο ε, γραμμένα τα είχε. Άδωνη Γεωργιάδη. Ο δικό μα άνθρωπο. Ο άνθρωπο ο αυτοδημιούργητό. Ο άνθρωπο ο εργατικό. Ε, το θέμα είναι ότι προσπαθούσαν τό δεν είναι άνθρωπος. Σας Υπό, παρακαλώ. Και τι διαφορά έχει φιλιοάδρες αυτό το σπέρμα του Τι διαφορά; Το σπέρμα του μπορεί να γίνει άνθρωπος. Δροπεί. Έλα πώ το λέω. Έλα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Σου στείλα και μήνυμα για το ηχητικό που έβριξε την Παρασκευή. Το μοιξάζει. Το οποίο ήταν. Έχει κάνει πράγματα και πράγματα υπέροχα. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχετε κάνει. Σαν εκπομπή, ξαναβάλτο. Και από όλα λε τώρα. Από το μεγάλο μαστίρκο. Σωστά. Με. Το μεγάλο μαστίρκο που το έχει συνδυάσει με τη μαύρα. Ξαναβάλτω και μετά, αφού το ξαναβάλει, μετά ξαναβάλτω. Αφού το ξαναβάλτω και κιόλα. Ναι, ναι, και μετά ξαναβάλτω και γενικά βάζε το συνέχεια. Αν δεν με πιστεύετε, βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μα χτυπάει με 80 φυγμού, ωραίους σαν από παλιό τύπαρο. Αυτό! Κάτι γίνεται! Κάτι γίνεται!